Μισελ, Γιάννακτη, από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός. Hey, and and Γιαννάης, από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρό. Μισελ, Γιάννακτη, από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρό. ο Κρίμα, πολύ κρίμα. Αυτό ο τελευταίο είναι ο Κατρούγκαλο. Ο άλλο ήταν ο γιατρό, συστήθηκε. Αυτό είναι ο Κατρούγκαλο, ο Υπουργό. Ο οποίο μα λέει ότι δεν θα κάνουμε την κοινωνία μα σοσιαλιστική. Και πάνω που είχαμε ετοιμαστεί και ήταν όλα στιμένα για να γίνουν σοσιαλιστικά τα πράγματα σε αυτή την κοινωνία. Μα το διευκρινίζει ο Υπουργό, είναι εκεί εκ των στενών συνεργατών. Οπότε, σοσιαλισμό μην περιμένετε, όλα τα άλλα να τα περιμένετε έρχονται και έχουν έρθει, αλλά σοσιαλισμό δεν πρόκειται να έρθει. Μαζί με το σοσιαλισμό που δεν θα έρθει, θα έρθει η σοσιαλδημοκρατία, Από τον αριστερό ΣΥΡΙΖΑ εννοείται η ήπια όμως η ήπια σοσιαλδημοκρατία. Εμείς τώρα δεν έχουμε σκοπό να αλλάξουμε σε αυτή τη φάση την κοινωνία μας και την κάνουμε σοσιαλιστική. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη η νύχτα. Ένα ήπιο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα είναι το Τελείο. πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη, ξαναλέω εμφατικά, είναι ένα πρόγραμμα μια ήπια σοσιαλδημοκρατία. Πείστε τα καλά, κατεβάστε μα Γιατί να μας επειδή Το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη, ξαναλέω εμφατικά, είναι ένα πρόγραμμα μια σοσιαλδημοκρατία. Απλώ έχει τόσο πολύ μετακινηθεί η στην Ευρώπη προς τα δεξιά, που Αυτό το τελευταίο δεν το καταλάβαμε του Κατρούγκαλου. Καταλάβαμε όλα τα υπόλοιπα. Δεν καταλάβαμε δηλαδή το ότι έχει μετατοπιστεί η σοσιαλδημοκρατία δεξιά. Ναι, αυτό ισχύει και εξαιτία αυτού φαίνεται πιο ριζοσπαστική η σοσιαλδημοκρατία. Ή θέλει να πει το πρόγραμμά του φαίνεται πιο ριζοσπαστικό και έκανε λάθο στην κατάληξη. Δεν εν περιπτώσει, ό,τι και να είναι, κρατάμε τα βασικά. Ότι δεν έρχεται ο σοσιαλισμό. Καθαρό αυτό. Ότι είναι ένα ήπια σοσιαλδημοκρατία το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Και ότι ε, κάπου εκεί κινούμαστε Αυτά από τον Γιώργο Κατρούγαλο Είναι καλά για αρχή Πάμε τώρα στα υπόλοιπα Πριν λίγο έφτασε πάλι έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Ο Βαρουφάκης με τη μηχανή Είναι το καινούριο που γίνεται κάθε πρωί Πέφτουν απάνω του με τάξη καταπληκτικοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι Μπουλούκι, ένα μπουλούκι, ένα γίνονται όλοι μαζί Καλώδια, σκύλια, υπουργό, η μοτοσικλέτα. Οι συνάδελφοι, καμεραμέν, κάμερε, όλα αυτά μαζί για να εξασφαλίσουν μια δήλωση από τον Βαρουφάκη, ο οποίο πάντα θα πει μη με σπρώχνετε, μη με πιέζεται, μη με αγγίζετε, γιατί του την πέφτουν πάνω, λογικό ο άνθρωπο, όταν βλέπει όλο αυτό το γκουρνιαχτό και το σύννεφο συναδέλφων για να κάνουν το λειτουργήμα. Εν πάση περιπτώσει, αφού έγιναν όλα αυτά και σήμερα, τα οποία τα απολαμβάνει ο Βαρουφάκη, φαίνεται στο βλέμμα του και στη συμπεριφορά του, έκανε μια δήλωση, θα ακούσετε τώρα, και εμεί νομίζαμε ότι είχε πεθάνει αυτή από αυτόν τον τόπο, για την Τρόικα λέμε. Και εμείς νομίζαμε ότι μόνο οι θεσμοί μιλάνε με αυτή την κυβέρνηση. Κι όμως φρέσκια δήλωση πριν μισή ώρα έξω από το Υπουργείο. Κύριο... Αυτά, αυτά τα περί ενός κόμμα δημοσιονομικού κενού είναι μέρος της προσπάθειας της Τρόικα. <Το> μέρος της προσπάθειας της Τρόικα. Είπε την κακιά λέξη, είπε Τρόικα τέσσερι μήνε και δύο μέρε μετά που δώσαμε μια τέτοια μάχη και δίνουν ακόμη βέβαια μάχη στα γκρουπ, τα εντό εκτό, να μην τη λέμε Τρόικα. Την είπε, αφέθηκε ελαφρώ εκεί και με την πίεση και με τα σκυλιά που ήταν από κάτω και με τα καλώδια και την ξαναείπε Τρόικα και έχουμε κάνει τόσα πολλά για να μην τη λέμε Τρόικα κόκκινο πιπέρι με το που ανέβηκε πάνω Προφανώς θα κατάπιε μια χουφτα κόκκινο η χουφτα κόκκινο πιπέρι, για να μην την κακή λέξη. Πάμε σε άλλα καλά αυτού του τόπου. ο, ο κύριο πρέπει My burning I'm moment Mi to Bella bella Bella Έχουν και τα θέματα τους στην Βουλή, εδώ είναι Μημαράκης από τον χθεσινό καυγά και χθε η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκλειψε την παράσταση, λογικό, έστεισε έναν καυγά μάλλον μαράκης μαζί της γιατί τους είχαν στήσει εκεί δύο ώρες και εδώ ακούσαμε την ερώτηση του με μαράκη για την ολοκλήρωση διότι πρέπει για να συμβεί αυτή η διαδικασία να πάρει άδεια και για αυτό το θέμα από την Πρόεδρο της Βουλής. Εγώ λοιπόν σας απαντώ πρώτον ότι είναι γαϊδουριά να μας αφήνετε δύο ώρες να περιμένουμε και χθες και σήμερα και κατά σύστημα. Και είναι επίση γαϊδουριά το Προεδρείο να μην μα λέει τι ώρα θα ολοκληρώνουμε. Οι επιτροπέ είναι για τρει ώρε συν μία ακόμα. Οι εξεταστικέ μπορεί να μην έχουν ώρα, αλλά πάντα λέγαμε τι ώρα θα τελειώσουμε. Χθε τέσσερι φορέ σα διέκοψα να μου πείτε τι ώρα θα τελειώσουμε. Δεν μου είπατε, κυρία Πρόεδρε. Και σήμερα άρχισα να μου κάνετε και παρατήρηση. Λοιπόν, αυτή η συμπεριφορά δεν είναι συμπεριφορά Προέδρου που θέλει οι βουλευτέ να τη σεβόμαστε και να μην υψώνουμε τον τόνο. Διότι δεν φτάνουν όλα αυτά. Έρχεστε και μα προσβάλλετε και όλα, ότι φύγαμε. Δεν έκανα, μας βάλτε και τη μορία. Δεν κατάλαβα. No, air, yes, like <Smaraganda> <Smaraganda> Οφείλετε να μας πείτε τι ώρα θα ολοκληρώνουμε. <Smaraganda> Στον αρχιπειστή δεν το ΣΥΡΙΖΑ, ο Εσείς ποιος είστε; Είμαι υποψήφιο τη της Αριστεράς. Πώς λέγεστε; Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Από ποιο μέσο είστε; Είμαι από την Ελλάδα. Δίκαλος. Κάθεται και αυτό ο καημένο, γενικό και μιλήθιο, μπροστά στην ανακρίτρια να δώσει τι απαντήσει μπάσκετ την γλιτώση με η μαράκη, η ζωή κοστανπούλου. Ήταν κανένα πεντάλεπτο καβγά, ένα κομμάτι έτσι για ατμόσφαιρα για να μπούμε στην ατμόσφαιρα. Ο Βαρφάγκ λοιπόν, νωρίτερα προσερχόμενο είπε ότι η τροοικα έχει διάφορα σχέδια αλλά δεν θα του αφήσουμε τα γνωστά που λένε. Η Τροοικα όμω επανήλθε μετά από τέσσερι μήνε τουλάχιστον στο λεξιλόγιο γιατί ουσιαστικά δεν είχε φύγει ποτέ ούτε από τι Βρυσελέ, ούτε από την Αθήνα, ούτε από τα Υπουργεία ούτε από. Όλα αυτά που μας περιτριγυρίζουν Ο Βαρουφάκη όμως χθε, πάλι στην ίδια Στο ίδιο σκηνικό πηγαίνοντας Του την έπεσαν οι δημοσιογράφοι Ήταν και ένα σκυλί εκεί από κάτω πάλι να το τσαλαπατήσουν Έκανε θέμα για το σκυλί Για το συγκεκριμένο ή γενικότερα για τα σκυλιά Μασίκη Πρόσεχε το σκυλί δε βρε δε το, σκυλί, δε το, δε δε σκυλί. Δε. το σκυλί Πρόσεχε το σκυλί Υπουργείο Οικονομικών Σώστε την Πάουλα ε, Για την Πάουλα μιλάει εδώ Ο Γιάννης Βαρουφάκη είναι κατανοητό Δεν το έδειξαν οι κάμερες γιατί δεν τα δείχνουν αυτά Τα συστημικά μέσα ενημέρωσης Αλλά κάπου εκεί ήταν η Πάουλα από κάτω Και έκανε μια έκκληση μην την πατήσουν <σφίλια> Θόδωρος Πάγκαλος τώρα με πολύ καλά λόγια Τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Βαρουφάκη Δεν θέλω να σχολιάσω αυτό το υποκείμενο το οποίο έγινε Υπουργό Οικονομικών τη κατα... κα... κατακαημένη πατρίδα μου. Πρόκειται για ανερμάτιστο, άσχετο άνθρωπο, πότε λέει τόνο, πότε λέει άλλο. Μα τώρα ο άνθρωπο εξεδιώχθη από τι διαπραγματεύσει για να υπάρξει συμβολία. Εξεδιώχθη από τι διαπραγματεύσει, παραμένει Υπουργό Οικονομικών και δεν έχει το φιλότημα να σηκωθεί να παραιτηθεί. Και μα λέει ότι με τον ευκίνητο μα αδερφό τον το διώχνουν κλωτσιδών από δεν την προηγούμενη. Δεν τον διώχνει, διώχνει το, Κλωτσιδών. Και με, και, αυτούς με αυτούς. και με ροχάλε και με φτησίματα. Γίνεται ρεζίλι σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίω. Τον κορεδεύει ο παγκόσμιο τύπο. Στην Ελλάδα πάει να φάει στην, στα εξάρχεια για να τον ξαναβάλει η επικαιρότητα στην πρώτη σελίδα. Είναι νούμερο ανεπροηγουμένου. θερείται παντελώ σοβαρότητο. Και τον άνθρωπο αυτό μου ζητάτε εσεί να τον να παραδεχθώ ω τον εκπρόσωπο τη Ελλάδα που κάνει σκληρέ διαπραγματεύσει σε μια δύσκολη στιγμή. Γαμβ-γαμβ-γαμβ-γαμβ Πρόσεχε γαμβ, γαμβ. το, το σκυλί, βρε Το, το σκυλί Πώς τελειώσαμε για πάντα, δεν τον έχες εσέ γαμβ γαμβ, γαμβ. σε φιάνει και με ξαγκρίστα τηλεφωνά γαμβ, γαμβ, γαμβ. Τη Πρόσεχε το σκυλί, βρε γαμβ γαμβ, γαμβ. Το σκυλί Άλλο σκυλί. Ο Θόδωρο Πάγκαλο είπε νούμερο το βαρουφάκι. Ποιο, ο Πάγκαλο, θα πει νούμερο τον οποιονδήποτε. Το ακούσαμε και αυτό. Συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, έτσι όπω τα βιώνουμε, και κάθε μέρα είναι και καλύτερο, όπω έχετε καταλάβει. Ενώ περιμένουμε την κρίσιμη συμφωνία σε μια κρίσιμη εβδομάδα, ή εξικοστή κρίσιμη εβδομάδα. Σε αυτή λοιπόν τη βδομάδα, σήμερα το πρωί, 27 Μαου, το άγγελμα. Ε, όχι ακριβώς νίκης αλλά κινητοποίησης εγρήγορσης ήρθε από το στόμα ενός αγνού πατριώτη Θέλω, θέλω, θέλω να επισημάνω στους νεοδημοκράτες ότι βλέπετε τι γίνεται παντού Κάντε μάχη, πεζοδρόμιο, καφενείο σπίτι, τοποδουλιά. δουλειάς Καπάνω του αδέρφια Η Ελλάδα ποτέ δεν μεθαίνει Διότι έτσι μόνο θα περάσετε να θα περάσουν θα περάσουν τα μηνύματα Δηλαδή κύριε Παπαδάκη, χρόνια. Πε μου μια φορά ότι στο πάνελ σου ανησύχησε ο συνταξιούχος αν θα πάρει τη συνταξή του. Ναι με κουτσιγραμμένη θα σου πω γιατί. Ποτέ όμως. Κάθε μήνα οι συντάξεις ήταν κανονικές Πρώτο, Πρώτο, δεύτερο, Ο μισθωτός κοιμόταν ποτέ το βράδυ και να μου λέει κύριε Γιάνγου θα πληρωθούμε ο μισθός. Za la na Duka. się na Θα μιλήσουμε για την και σας... γι' αυτό ήρθα δεν είναι κατά το ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ήρθα, ε, ε, να, σύντα... τελειώσω... Να, σας να τελειώσω μόνο τις θέσει μας, α, α, δεν λέμε ποτέ τις θέσει μας. Ένα εκατομμύριο τρακόσες χιλιάδε θα, θα πάρουμε την θα μας αναγκάσετε να πάρουμε την τουκα. Τε, τε, ακούγομαι, και ου και α και ου, Γνωρίστε, την έχουν ξαναπάρει βέβαια την Τουντούκα, το λέει ο άνθρωπος. Σήμερα το πρωί κάλεσε όλους τους νεοδημοκράτες να κάνουν μάχη, πεζοδρόμιο, έτσι τα έπε. Κάντε μάχη, πεζοδρόμιο, καφενείο, λείπουνε βασικές λέξεις από τις προτάσεις για κουμάτο, αλλά δεν χρειάζεται, γι' αυτό είναι το ωραίο στο για τα συμπληρώνουμε εμείς. σαν κάποια ακουίζει παλιά, βάλτε στα κενά, γεμίστε τα όπως νομίζετε. Κάλεσμα λοιπόν, επανάσταση, η αστική τάξη να βγει στου δρόμου, όπω είχε πει και ο Άδωνη, ξαναβρίσκει τον εαυτό τη σιγά-σιγά. Βεβαίω δεν μπορεί να λείψει από, το κάλεσμα, από αυτό το κάλεσμα η τιμημένη και άκεου, ο ΝΕΔ και ΔΑΠ και όλα τα υπόλοιπα σε φωνίαντα και φτώκους. Και τώρα όλοι καταλαβαίνουν ότι μόνο την αλήθεια λέγαμε. Λέβαια. Και την αλήθεια λέγαμε και την αλήθεια λέμε και την αλήθεια θα λέμε Όπως αρμόζει στου οπαδού, στου φίλου, στου αγωνιστέ αυτή τη παράταση. Tum dla nas kum marespin Τη Νέα Δημοκρατία. Λίγο να μα ξύσει πίσω το ελληνικό MRA. Χωρί το οποίο δεν γίνεται τίποτα. Και γι' αυτό σα χρωστάμε ευγνωμοσύνη για το δυναμισμό και για τι νίκε που πάντοτε μα φέρνετε. Αφού δεν μπορούμε να τι φέρουμε εμεί οι μεγάλε νίκε, φέρτε τι εσεί στα πανεπιστήμια έτσι όπως τι φέρνετε. Ο Σαμαράς μίλησε στου Ονεδίτε χθε και είχε να πει πάρα πολλά όπως ακούσατε. Με βασικότερο όλον ότι λέγανε και λένε την αλήθεια. Αν κάτι. Όλοι πιστεύουμε είναι αυτό ακριβώ ότι μας είχαν πει την αλήθεια από το πρώτο μνημόνιο μέχρι ακόμη και τώρα που περιμένουν να κλείσει η αριστερή παρένθεση. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία συνεδρία και σήμερα, έχει μπει και ο Γιακουμάτου στην παρέα μας, ο Βαρουφάκης πάντα και ο Μημαράκης, η ζωή δεν μπορεί να λείπει και ο Μιχαλογιανάκης βεβαίω δεν μπορεί να λείπει, είναι και γιατρός, το λέει κιόλα για να μην έχουμε άλλε διχογνωμίες. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Ξέρετε ποιο απαντά εκεί. Εσέμεσο, όποιο θέλει να στείλει γραφειοκραφείο, no, το μηνύμα το αποστολή στο 54%. 100. Και όποιο θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση του ντύπου παπάκι. realfm.gr. Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο. Και συνεχίζουμε με το κάλεσμα σε όλου του δεξιού στην αστική τάξη, όπω έχει πει ο Άδωνη παλιότερα. Συνεχίζουμε με αυτό το κάλεσμα, με έναν ηγέτη που βγαίνει από τα σπάργανα τη αστικής τάξη στο Γεράσιμο του γιατί πρέπει να σταματήσουμε τον κατήφορο της χώρας. Θα ακουστεί η αλήθεια είτε θε, εμείς θα πάρουμε την διντούκα και θα γυρίσουμε από γειτονιά σε γειτονιά. Να ενημερώσουμε το, αυτό το δόλιο το λαό με τα ψέματα πώς τον έχουν παραμυθιάσει. Δεν αφήσουμε έτσι τα πράγματα. Ε, ε, ακούγα με, ακούγα με. Εμπρός της γης υπολασμένη, τρεχάνεις εδώ το ποτήρι ξεκίνησε. Ως πότε οι αντίστακτοι θα τα παιδιά μας να από την πείνα. Ως πότε οι ξένοι να για μας. τι να πάρουμε <Το> Słuchamy, słuchamy, ani w zeszerych ziemiach, ani w strażach, potętu nie eligysał nowy filele. Młody, słuchamy. o słuchamy. Młody, słuchamy. Młody, słuchamy. Młody, słuchamy. Młody, słuchamy. Młody, słuchamy. Młody, słuchamy. Młody, Tong to to to to Εδώ είμαι και σε καμαρών ο Εσείς ποιος είστε Είμαι υποψήφιο της αριστεράς Πώς λέγεστε Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας Από ποιο, ποιο, ποιο, ποιο, ποιο μέσο ποιο. είστε Είμαι από την Ελλάδα <Τα> Michel że naicie, że naicie, że naicie, że naicie, że naicie, że naicie, że naicie, Μιχαλογανάκι από το ΣΥΡΙΖΑ. Από πιο μέσο είστε. Όμε ΣΥΡΙΖΑ! ΣΥΡΙΖΑ! Ελλήωσε με τον Τζίπρα. Με τον ταγματάρχη έτσι και αλλιώ έχει τελειώσει. Τελείωσε με τον Τζίπρα. Έπειτα τώρα και τον Μιχελογενάκι. Παρόλα αυτά τα βρήκαν οι δυο του γιατί λένε οι επιστήμονε ότι όταν βρεθούν δύο πανόμοιότυποι να το πούμε. όμοιοι, ίδιοι ίδιε περιπτώσει, υπάρχουν κάποιε εντάσει. Αλλά τα έχουν βρει μια χαρά και προχωράνε. Ένα απόσπασμα από την προχθεσινή ανάκριση. ανάκριση ταράζονται ένα μικρό μερίδιο σιριζέων συντρόφων, ακροατών, όταν λέμε ανάκριση όλο αυτό που έκανε η ζωή προχθέ. Ταράζονται. Ε, λοιπόν, από την προχθεσινή ανάκριση, η ζωή Κωνσταντοπούλου, κάποια στιγμή στο λάμπινταγματάρχη, γιατί οι ερωτήσει τη είχαν θέσει. Αυτό ήταν το ωραίο, με υπονοούμενα. Όλα αυτά για να ψηφίσει παρόν. Μετά από 10 ώρε θα μπορούσε να γίνει στο πρώτο πεντάλεπτο. Ξέραμε την εξέλιξη, αλλά έπρεπε να το. Ζήσουμε εμείς και αυτοί και όλοι. Μια από τις πιο αστείες στιγμές ήταν όταν αποκάλυψε η ζωή τι ακριβώς παίζει στο σούπερ, ο υπότιτλος από κάτω που γράφουμε τότε που είχαμε χάσει η Εθνική Ελλάδα στο Μουντιάλ, στον πρώτο αγώνα και είχε γράψει εκεί ως ο κοινοθέτης ή ο κάτι από κάτω το αποκάλυψε προχθές η ζωή και έδωσε, έριξε φως στην όλη αυτή ιστορία και ξεσκέπασε τις πολύ σκληρές καταστάσεις που έχει περάσει το κίνημα επί Νέριτ ή να περνάς γκρίζα μηνύματα μέσα από την αναμετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων θυμάμαι ακόμη τη λεζάντα της Νέριτ όταν έχασε η εθνική μας στο Μουντιάλ και επί 15 λεπτά ο υπότιτλος ήτανε με το αποσιοποιητικά αριστερό η εθνική στο Μουντιάλ Λένε όχι στον κοινωνικό αποκλεισμό Η ψυχική διαταραχή μας αφορά όλους. Υπουργείο Υγείας. Ή το σούπερ ο τη τι μηνύματα περνάμε. Περνάγανε βέβαια, γι' αυτό έκλεισε η Νερίτ και έρχεται τώρα ο λάμπη σταγματάρχη, με το παρόν βεβαίω τη ζωή. Αλλά όμω έρχεται ο λάμπη σταγματάρχη, γιατί ήταν συμβουλευτική ε, όλη αυτή η διαδικασία. Και το λέει εδώ η Μάρο, οι άνεργοι, οι φίλοι μα ακροάτρια. Καλημέρα σα. Όσο χτυπάνε αλίπιτα οι ξένοι τοκογλήφοι, τοκογλήφοι με του οποίου υπογράφουμε συμβόλαιο σε λίγο, οι ξένοι τοκογλήφοι. Και το εδώ κατεστημένο το Γιάννη και τη ζωή. Μάλιστα το Γιάννη το έχει γράψει και με έναν Πάει να πει ότι κάνουν καλά. Αν σταματήσουν να του βρίζουν, τι βάψαμε, λέει η φίλη ακροάτρια η Μάρο Ιάνεργη. Η άρα του χτυπάμε και εμεί αυτού. Άρα είμαστε και εμεί το ξένο κατεστημένο, όχι το ελληνικό κατεστημένο, το κογλίφου δεν μα λε. Ήταν μια δουλειά καλή, δεν την κάναμε όταν έπρεπε. Είμαστε και εμεί κατεστημένο που του χτυπάμε, επειδή ακριβώ και μόνο κάνουν πολύ καλά τη δουλειά του. Πού σε τσελιά μου. Έλα. Υπάρχει περίμετω αντιστήρι έξω από τη Βουλή, όχι εσύ σιώσει, να πετύχει η ζωή. Λογικά ναι, θα χτυπήσει το ραντάρ. έχει ραντάρ αυτή. Χτυπάει, λέει. Έχει βάλει κάμερι από εδώ από εκεί, βγαίνει. Αν δείτε έχω και εγώ δικιά μου κάμερα καναλιού, έξω θα πετάχτεί πρώτη. Εδώ για τη στιγμή που θα, θα την πετύχει απέναντι να πάρει τώρα ένα μαστίγιο. Ότι εγώ θα τη δώσω το δώρο το μαστίγιο, δεν είχε. Και να αρχίσει σε κομμάει, να πάει το μαστίο και αρχίζει σε κομμάτια. Ασύλεβω που είσαι. Α, αυτό είναι καλή option. Ναι, ναι. Δεν είναι άσχημο, τώρα που το από Πόσο μπροστά μπορεί να είσαι εσύ από την εποχή σου μπορεί να μου πει. Γιατί. Λέει ο Βαρφάξη πήγε και του κατέγραφε στη ρίγα. Έστω φρέν για το κάνει βρεμάτιά. Ό <χω> καλά. <laughs> Μα στη Ραγανό το μεταξύ. Στη Ρίγα πάμε για Eurovision μόνο. Έχει <χω> άλλο λόγο να πά στη λεπτονία. <χω> Αται αφαιρώ... να πάει και το δουλειού. Να του ξαφριώσει. Υπάρχουν δύο κρίσιμα ερωτήματα. Για πες. Στη ρίγα Ρίγαλανε μόνο για βουνό του και για Eurogroup και για γκρούπ που το μεταφέρουν και για τα οικονομικά, πάνε και για τίποτα που φύγει και σου λάτσα. σιγά. Και για να διαπιστώσει αν τα στελάσματα του Υπουργείου μας έχουν περάσει καλά επιστρέφοντας πρέπει να του θέσω στο κρίσιμο ερώτημα το βιάγκρα τι χρώμα έχει αν το oh. εάν σου πούνε άσπρο Θα να πει ότι κουμπώνουν το μισό. Εάν σου πούνε μπλέ, το παίρνουν κατ' ευθείαν ολόκληρο οι μα***κες. Εσύ τώρα που τα ξέρεις αυτά, δεν ρωτάω. Άστο. Έχω κουμπόσει τα πάντα από μου. Α, νόμιζα από φιλαράκι. Δεν θα αφήσει τίποτα. Είμαι περήφανος. Καλά κάνεις. Και ο Αλέξης. Ο Αλέξης αντιστοί έχει κουμπόσει. Θα μας γα***σει όλες. Διαφορά... Η διαφορά μεταξύ Ουκρανίδας και Ρωσίδας. Ποια? 10 ευρώ, Θέλει να μου πει ποιο σε βάφτισε. Τρελό παπά. Εκτό από αυτόν ο νόμο. Ο Δον Βίτο Κορλαιόνε. Θέλω να δω πόσο διαβλεκόμενο είσαι. Από αυτό θα το δει, Μωρή. Από τι φαίνεται, παιδί μου, από πού. Σιγά, Μωρή, δεν θε να σου πω πόσα εκατομμύρια έχω βγάλει έξω φορολόγητα. Δεν είδε χθε στη ζωή πόσο επέμενε αυτό. Ποιος... Είμαι στη λίστα Λαγκάρτ με ψευδόνιμο, παιδί μου. Δεν θε να σου πω αυτά. Σε νοιάζει ποιο με βάφτισε. Και πού ε... είναι το κακό στο κάτω-κάτω. Να, ένα βαφτίσι που μου έρχεται στο μυαλό είχε επιτυχία, ή αν ο σ Από εκεί φαίνεται πω ο διαπλεκόμενο είναι κάποιο. Ναι. Κοίταξε, αριστερά μεταξύ μα, γιατί και η ζωή πάει στο zoom του πράγματο. Όταν βαφτίζει, τι βάζει τον άλλον. Λάδι. Λάδι. Άρα τον λαδώνει, άρα έχει να μάθει να λαδώνεται από μικρό. Ωπ. Ξέρει η ζουβλή των Ελλήνων. <Κι> Για πες. Γιατί λένε και ξαναλένε ότι καλούνται, αν και αριστεροί, να υλοποιήσουν το πιο αντιλαϊκό πακέτο σύμφωνα με αυτά που ζητάνε οι δανειστές. Αυτό που σε ενοχλεί, φαντάζομαι πολύ την πρόταση, είναι το αν και αριστεροί. Mm. Είναι αυτό που και αυτοί δεν έχουν πιστέψει. Το άλλο τους είναι φυσιολογικό όλο. Το αν και αριστερή είναι το καινούργιο το παλεύουν θα το βρουν πιστεύω. <σχυ palate> και αν όχι πρώτη φορά στο μια φορά θα πούς στο τέλος τέτρα. Έτσι θα πούμε ε, μια φορά αριστερά. Κάναμε και κάτι. Περίμενα να δει η Μέρκελ πόσο αριστερή είναι και να τους πει πάρτε ένα φιλολαϊκό πακέτο. Αυτό περίμενα. <σχυ φερί salt> Ναι. Οπα, κόνο φαρδεία. Να το σ... επιτέλου έψυμα το λεγέφαλώ. Μια σέβαινα από το ασύρματο, απ την άλλη έβγαλε από το κινητό. Λέω κάποιο, θα πατήσει, δεν γίνεται. Από πού μιλάμε τώρα από το σύρμα. Από το σύρμα ναι. Πάλι καλά, δεν είχε μονάδε το άλλο. ε; Ελέγ. Λοιπόν, σήμερα θα δουλεύω και λέω θα τον πάρω τηλέφωνο, θα τον πιάσω. Τι άλλε μέρε δουλεύει. Ναι, δουλεύω αυτή την ώρα και δεν σε επιτυχέ ποτέ. Τι δουλειά κάνει. Εξωτερικό υπάλληλο. Πληρώνει δε οτέχε, δεν εκπαίδευση. και ακριβώ, μηχανάκη στην γύρα δουλειέ, εσύ. Ασφαλή δουλειά, ασφαλίσει δουλειά. Ασφαλέτητα. Φαντάζουν πληρώνω και καλά και είσαι και ασφαλισμένος καλά ε, Δεν έχω παράπονο, αλλά δεν θέλω να πάω σε αυτό το θέμα Σωστό, είναι από τα θέματα που καλό είναι να μην τα συζητάμε Εργασιακά δικαιώματα και μαλακίες, έλα πάμε παρακάτω Ο φίλος μας από την Πάτρα που είναι ο... Ο Μπιλή. Ο κύριε Βασίλης Ξέρει αυτός, ξέρει, θα χτυπήσει όταν χρειάζεται Εσύ δεν το μπαίνεις καλά τηλέφωνο, να τι κάνει Είμαι γύφτος <laughs> Βασικά Εάν δεν το έχω στείλει εκείνο το πιεσόμετρο και ντρέπομαι λίγο. Τώρα με τι μου να τον πάρω. Εγώ είμαι αυτό που είχα πει να βάλουμε από ένα ευρώ όλοι μα, γιατί τον λυπήθηκα έτσι όπω του. Ένα ευρώ όλοι μα, κανεί δεν το βάλε αυτό το ευρώ. Πουθενά. Ε, θα έπρεπε εσείς να ξεκινήσετε μια τέτοια. Τι να κάνουμε, να παιδί, να παιδί μου, θα λέγατε ότι τα τρώμε. Ότι μαζεύτηκαν παραπάνω το ευρώ και ότι τα φάγαμε εμεί. Ποιο μωρέ, θα λέγαμε εμεί. Δεν θα λέγατε, γιατί δεν θα τα, τρώγαμε, θα τα τρώγαμε. Το θέμα είναι ότι θα τα λέγατε κιόλα. <laughs> Κατάλαβα πρώτη φορά αριστερά έχουμε. Είδες να άλλαξε κάτι, αυτό γιατί να αλλάξει. Επειδή εμεί το παίζουμε αριστεριά άσε μα αγάπη μου. Δεν έχει ένα δίκιο σε αυτό. Δεν έχω, πολλά δίκια έχω. Κάνουμε συνήθω ανακοινώσει όταν κάποιο επιβάτη ταξί ξεχάσει κάτι. Ο οδηγό άκουγε ρεαλ κτλ. Τώρα θα κάνουμε το ανάποδο. Αν ακούει ο επιβάτη, αν ακούει είναι σε ραδιόφωνο και αν καταλάβει τι του έχει συμβεί. Ε, πριν περίπου μία ώρα, ε, ταξιτζής πήρε μια κυρία ηλικιωμένη από το Βύρονα, εκεί στο κέντρο στην Κύπρο και την πήγε έξω από το Ίκα του βύρονα. Μπήκε μέσα, ε, ε, κατέβηκε η κυρία, δεν ξέρουμε που πήγε, και ξέχασε το πορτοφόλι της που είχε μέσα 48, κάπου εκεί 49 ευρώ. Ο ταξιτζής Ε, σταμάτησε, πήγε μετά στο ΙΚΑ να ψάξει να τη βρίζει Γιατί ήταν και χτυπημένο χέρι η κυρία, όπω μα είπε. Πήγε στο ορθοπαιδικό, δεν είχε πάει εκεί η κυρία. Οικάζουμε η ότι έχει μπει στο Μπορεί να μην έχει μπει στο να έχει πάει στη γύρω περιοχή. Όμω, ο τάξη τζή αυτή τη στιγμή έχει το πορτοφόλι μετά 50 ευρώ περίπου τη κυρία. Πολύ σημαντικά γιατί ήταν και ηλικιωμένη συνταξιούχο προφανώ. Αν ακούει λοιπόν η κυρία, γιατί είχε ρίχνει ανοιχτό εκείνη την ώρα. Αν ακούει η κυρία, αν ακούει κάποιος που έχει ακούσει ότι η κυρία έχασε το πορτοφόλι της με τα 50 ευρώ έχουμε το τηλέφωνο του Ταξιτζή να πάρουν εδώ στο ρεαλ, ώστε να με κάποιο τρόπο να ξαναγυρίσει το πορτοφολάκι στα χέρια της κυρίας. Εμείς τώρα δεν έχουμε σκοπό να αλλάξουμε σε αυτή τη φάση την κοινωνία μας κατά την κάνουμε σοσιαλιστική. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη Το πρόγραμμα τη θεατρική ξαναλέω εμφανικά είναι ένα πρόγραμμα μια ύπνη σοσιαλδημοκρατία. Απλώ έχει τόσο πολύ μετακινηθεί η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη προ τα δεξιά που φαίνεται ριζοσπαστική. Αλλά λίγο αυτό Δεν καταλαβαίνουν και οι ακροάτε που τα λέμε. Εμεί τα λέμε πάντα σωστά. Δικό σα είναι το πρόβλημα, τα έχουμε πει αυτά. Στρατούλης, με ένα νόμο. Όχι, δεν θα καταργηθεί το μνημόνιο. Αυτό το έχει πει ο Τσίπρα και το περιμένουμε. Αυτό το νόμο θα καταργηθεί. Με ένα νόμο θα έρθουν τα καινούργια τα καλούδια για του εργαζόμενου μισθωτού, συνταξιούχου και όλου του υπόλοιπου. Υπα... Θα επανέλθει η απόφαση άμεσα οι συλλογικέ συμβάσει και σταδιακά αποκατάσταση του κατώτου του μισθού. Συν... Η μη εφαρμογή τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματο που πρέπει να πάρει και νομοθετική μορφή. Γιατί σα έχω εξηγήσει, το ξέρετε. Έχετε δίκιο, Ένα νόμο, όλα αυτά. Ένα νόμο, θα είναι. Και με τα τρία. Τρία. Ναι, ένα νόμος 3. Συλλογική Συλλογική Και με τα τρία. Συλλογικέ συμβάσει, κατώτατο μισθό και, και ε, μη εφαρμογή τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματο. Σε ένα νόμο. Σε νόμο, ναι. Πότε, δηλαδή πάνω κάτω έτσι... Ε, νομίζω ότι είναι θέμα ημερών, από ό,τι μας έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Ανεξαρτήτως, ο ανεξαρτήτως ε, Κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι και η διαπραγμάτευση θα έχει ε, ολοκληρωθεί. Με το που πέφτει η ερώτηση ανεξαρτήτως διαπραγμάτευσης αλλάζει αμέσω η φωνή. Κοιτάξτε, και αρχίζει, μετά θα ολοκληρωθεί, πιστεύω, ότι κτλ. Είναι εδώ το πρώτο μέρο η πρόθεση και το δεύτερο μέρο η πραγματικότητα. Αυτά συγκρούονται του τελευταίου τέσσερι μήνε. Έχουν τι προθέσει, ναι, δεν το αμφισβητούμε, αλλά είναι η πραγματικότητα, ο δοστρωτήρα που ξέρετε τι ακριβώ συμβαίνει σε τέτοιε περιπτώσει. Τα έχουμε ζήσει και παλιότερα και από φαίνεται, τα ζούμε και θα τα ζήσουμε πιο έντονα τι επόμενε μέρε, μήνε, Πρέπει ε, μια συμφωνική ορχήστρα που ανήκει σε ένα μεγάλο κανάλι να έχει άνθρωπο που κουρδίζει το πιάνο της. Είναι αυτό θέμα της ε, ε, εξέτασης, της ανάκρισης ή της διαδικασίας, σε που προβλέπεται από τους νόμους για να κριθεί ο Γενικός Διευθυντής και ο Πρόεδρος του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΡΤ. Όχι, θα έλεγε κάποιο λογικό, σε κάποια λογική χώρα δεν μπορεί τέτοιε λεπτομέρειε να συζητούνται στην Επιτροπή τη Βουλή, γιατί αυτέ είναι λεπτομέρειε που πρέπει να συζητήσει ο διευθυντή του, να πάει στο γραφείο του και ασχοληθεί με το πώ θα οργανώσει τη συμφωνική ορχήστρα, του υπαλλήλου, τι ώρε θα έρχονται, θα μπαίνουν, θα βγαίνουν. Κι όμω αυτό το θέμα μα απασχόλησε προχτέ. Είχαν ένα πιάνο στον και να το κουρδίσουν και δεν μπορούσα να πάρω έναν χορδιστή πιάνων για να κουρδίσει το πιάνο γιατί δεν μπορούσε να το πλειώσουν με μπλοκάκι. και έπρεπε να το προσλάβουμε αυτόν για ένα χρόνο για να κουρδίζει κάθε βρίσμινε, δεν ξέρω πότε κουρδίζει τα πιάνα. Δεν είναι αμεληταία η συμβολή εκείνου ο οποίο κάνει αυτή τη δουλειά είναι Όχι καθόλου, Απλώ δεν είναι για να τον έχεις μόνιμο υπάλληλο Όταν υπάρχουν τα μουσικά σύνολα, μάλλον είναι για υπάρχει. να τον έχει. Μα δεν ξέρει που η πρόεδρος της Βουλής, δεν θα έχει άποψη η πρόεδρος της Βουλής αν θα έχουμε χορδιστή πιάνου στη συμφωνική της ΕΡΤ που θα ανοίξει εντός των ημερών αυτός ο παραλογισμός και άλλος πολύ βεβαίως, 10 ώρες κράτησε προχθές στην Βουλή. Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι τώρα με πρώτη φορά αριστερά ο κύκλο μπορεί να έχει 720 μοίρε, οπότε το ημικύκλιο να έχει 360 Α, Είδες Απ' είδε αλλαγέ. Αλλά αυτά όταν έρθει αριστερά τα πράγματα, είπαμε. Ε, μέχρι τότε εμεί θα περιμένουμε. Να σου πω τι γίνανε οι 100.000 άνεργοι που απαρέδωσε λιγότερο σε μια δημοκρατία. Θα αυτοί ήταν οι περισσότερο, νομίζω. Ή αυτοκτονήσαν ή φύγανε. Αυτό, ναι. Ψένα χώμα από κάτω είναι. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντιπολίτευση, κάθε μέρα μας είχε φλωμώσει ότι μόλι έρθει στην εξουσία θα αυτοινολογήσει τις λίστες, θα τιμωρήσει αυτοίς που έχουν κάνει λεπτά, όσοι τα έχουν κάνει... Θα τα πιο... κάνει, θα τα κάνει αυτά. Θα τα κάνει αλλά δεν δε, δε θα τα κάνει σε τηλεοπτικούς Α... χρόνους, δεν θα τα κάνει σε χρόνους ζωής Κωνσταντοπούλου, θα τα κάνει όταν έρθει Και εδώ στη Συγκρήτη δεν είμαστε όλοι μη χιλογενάκηδες. Mm. Είμαστε κάποιοι που πιστεύουμε ότι ο λαός μπορεί, με τη, μπορεί, αν θέλει, με τη δύναμη που έχει να αλλάξει την πείρα του. Παλεύωνος αυτός ο ίδιος και να μην περιμένει από κανένα να τον βοηθήσει. Ναι. Ναι, καλημέρα σα. Καλημέρα σας. Ο κύριο Μιχαλόπουλος. Ναι, ναι, ο πάνω. Α... Ναι. Τα τσακάλια. Α, όχι, τον κύριο Μαλόπιλο τον υπεύθυνο θέλω τη φούρνο σύστημα. Ο υπεύθυνο είμαι τώρα. πια. Τιλεφωνώ για την βλάβη στο Υπουργείο Οικονομικών στο σύστημα πληροφοριακών, το ξέρετε, έχετε ενημερωθεί εσεί. Εσεί με παίρνει το Υπουργείο. Μάλιστα. Οκ. Okay. τι βλάβη έχουμε, πείτε μου πάλι. Δεν ξέρω αν έχετε εμεί. Ο κύριο Μιχάνο μου είπε στο ενημέρωση αυτό το μεσημέρι, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει κάποια διαφορά. Τι προβλήματα εκεί έχουμε να το κοιτάξω. Δεν θα τα email για τρώκα, τα απειλητικά. Με το που μπαίνουν πέφτει. Το mail. Ναι. Άπα, και δεν έχει ο υπουργό να στείλει αυτά τα σαφή. Δεν σα άκουσα. Ο υπουργό λέει, υπουργ... φοράτε όλοι οι κόκκινε γραμμέ στου γιακάδε τώρα εκεί που είστε. Όχι. Oh, okay. Φοράτε τα λαχουργία, τα βαρουφάκια, τα πουκάμισα ή δεν πρέπει. Όχι. Oh, Αναγκαστικά. Oh, okay. <laughs> δεν είναι απαραίτητο αυτό, όχι. Α, δεν είναι. Oh. Έχω μάθει, έχει ζητήσει ο υπουργό στους άντρε να φοράνε το γιακά από πίσω κόκκινη γραμμούλα και στι γυναίκε κόκκινη μπανέλα στο σουτιέν. <laughs> Με ηρωνεύεστε, κύριε Μιχαλόπουλο, μάλλον. Ε, είμαι, δεν ξέρω να σα το πω, αν είμαι χιουμορίστα. Ο Μιχαλόπουλο, ο χιούμορ. Για <Κι Κι Κι> πείτε μου, να κάνουμε ένα <Κι> reset. Κάτι τέτοιο. Ναι, μπορείτε, εσεί από εκεί που είστε, από τα κεντρικά, γιατί εμεί εδώ δεν βλέπουμε καμία διαφορά. Μπορώ, μπορώ. Πού είστε τώρα, είστε στο μηχάνημα κοντά. Κοντά είμαι, ναι. Είστε από πάνω, πατήστε ένα κουμπάκι που θα σα πω. Να κουμπίσω. Ακουμπίστε. Ναι. Πού ακριβώ? Στον πύργο. Ναι, στον πύργο. Έχετε κοντά πληκτρολόγιο. Πληκτρολόγιο, ναι, δίπλα μου είναι. Πείτε μου. Ωραία, πατήστε Κοντρόλ Alt με 52 62 51 10 52 62 51 10 F4. Είναι για του φορολογούμενου όταν θα ανατιναχθεί αυτό. θα πληρώσουμε ένφυα ποτέ ξανά. Κάνω στην κοινωνία, καλό. εγώ τώρα Όχι, είναι άλλο κωδικό αυτό. Α, μάλιστα. Ωραία. Τώρα, εγώ βλέπω εδώ κάτι. Θέλετε εσεί να μου πείτε, Γιατί τι καταστάσει όλε έχουμε χάσει. Χάσατε τι καταστάσει οι προηγούμενε. Θα τα σβήσανε οι προηγούμενε. Τε του 2014. Τώρα προφανώ λάθο των προηγούμενων είναι. Αλλά βοηθήστε με, κύριε Μιχαλόπουλε, τι γίνεται. Ναι, αγάπη σε βοηθήσω. Πάτα μου λίγο το scroll lock. Δεξί κλίκα το ποντίκι 65-52-35-10. Ναι. Τα κάνει τώρα αυτά που μιλάμε εμεί. Και γίνεται δουλειά. Τα κάνει. Αλλά δεν γίνεται τίποτα. Δεν Με... θέλει από μακριά, θέλει από κοντά. Τι κάνει το απόγευμα. Το απόγευμα δεν θα είμαι, γιατί δεν βλέπω φω. Με τι ώρα θα, θα είσαι. Εσύ, ε? Μέχρι τι 7-8. Μετά. Μετά φεύγουμε, γιατί έρχεται ο Υπουργό, φεύγουμε εμεί. 7-8 έρχεται το Υπουργό, τέτοια ώρα αργά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν έλεγε ότι πάει 6 ώρα το πρωί ή Είναι σε συνεχεί συναντήσει. Έρχεται το πρωί, φεύγει λίγο το μεσημέρι και επιστρέφει το απόγευμα. Την Λέσκα. Θα έρθω κάτι στι 7.30 αν σε πετύχω στο τελείωμα να το φτιάξουμε το μηχανηματάκι του Υπουργείου. Αχ, ναι, κύριε Μιχα Θέλω λίγο φτύσιμο, ξέρεις Πνιγήκαμε εδώ πέρα, γίνεται ένας χαμό Πού πνίγες αγάπη μου, ακόμα δεν ήρθα <laughs> Κύριε Μιγαλόπουλε Σταμάτα, <laughs> είμαι σατανάς μεγάλος Έλα θα σε δω το απόγευμα φιλάκια <laughs> Περιμένα να είστε καλά Ελπίζω <στολίξι> να έχεις τηρήσει τις εντολές του Υπουργού ε, Κόκκινη πανέλα Όλες, όλες, όλες Α, Κόκκινη πανέλα Η 18 Η Το παρακράτο τη δεξιά, τη κυβερνήσεω του Εθνάρχη Καραμαλή, που δεν ήξερε και τίποτα όπω έχει πει, στι 22 Μαου δολοφόνησε τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Πέντε μέρε μετά, 27 Μαου, σαν σήμερα το 1963. Καταλήγει στο νοσοκομείο που νοσηλεύονταν, est <Τι> est Έτσι τα Ιταλικά είπαμε να το βάλουμε Το γνωστό, το γελαστό παιδί που έχει γραφτεί βεβαίως για ένα άλλο έργο ένα όμοιρος κλπ Αλλά το έχουμε συνδυάσει όλοι Συνδέσει με, το, με τη δολοφονία και το θάνατο του Γρηγόρη Λαμπράκη ε, Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος Αμέσως τώρα λαός Μας πάει στο μαγαζίνο Γιάννη Παπαδόπουλο και Κατέρινα Γεια σας Ναι. Μπορώ να συνεχθώ με την Ελληνοφρένεια Εδώ η ίδια Ελληνοφρένεια Θα σας πω τι θέλω να πω Τι θα μας πήρε αυτό που δεν θέλετε να πείτε Α ναι ε, πήρα το λογαριασμό τη ΔΕΗ Τον καθαριστικό Να το χαίρεστε Και επί συνολικού ποσού 547 ευρώ Ρυθμιζόμενες χρεώσεις 236 και 89 λέει Τι γαμπισιάτικα είναι Ε καημέντρο δεν συνηθίσαν τα κόμματα γαμπισιάτικα γαμπ... Τώρα σας πήραξε Τώρα τουλάχιστον είναι αριστε γαμ... Ναι, στα 500 ευρώ τα μισά είναι χωρί να έχω θέση σε αυτά. Δηλαδή, άμα ήταν ολόκληρο ο χρέο, πάλι να το πλήρωνε. Θα το πλήρωνε. Τι σε νοιάζει τώρα που πάει. Δεν πώ ναι, μου το κάνει ανάγκη. Βρε, πλήρωνε εκεί πέρα να σωθούμε και μία ερεύνα. Πλήρωνε. Τα λέει ο Υπουργό, τα λέει ο Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορώ να το πληρώσω. Ε, δεν μπορεί τώρα, δεν μπορεί επειδή είσαι Τράβα, πλήρωσέ του τώρα να σωθούμε. Να είσαι συνεπή, θα επιβραβευθεί η συνεπιά σου. Κάποτε θα έχει καλή θέση τον παράδεισο. Στον οικονομικό παράδεισο εννοώ που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το το, παστίσιο, το Μπεσαμέλ το παίρνει έτοιμο ή το κάνει μόνο. Εγώ θα πάρω έτοιμη Μπεσαμέλ. Μόνο μου. γεια σου! Αυτό θα πει να είσαι άντρα. Επίση την τηρώνω την Μπεσαμέλ. Βάζω τυράκι από ανθρώπου. Αγια σου! Σωστό. Λοιπόν, αυτοί εκεί πέρα πε του και τον Παλάβα και τον τέτοιο είναι πολύ τσίρκα να πούμε. Γιατί άλλα μα λέγανε και άλλα τώρα βλέπουν να κάνουν. Όχι κολοτούμπα, όχι κομανέτσι. Αλλι θα φέρουν τον κόσμο ανάποδα να πούμε και τι παπαριέ του θα τι μαρτά. Τους, νωρίς είναι ο... ακόμα, νωρί. Σπαπανταγέσου ότι τάχα για να κρατήσουν το κράτο ζωντανό, θα πεθάνουμε εμεί όμω. Το κράτο θα μπίνει ζωντανό, αλλά θα πεθάνουμε εμεί. Κράτο καλέ. Του... Όλη η ιστορία και η καθυστέρηση γίνεται για να σώσουν του κόλπου του. Να φανεί ότι πόσο αναγκαίο είναι και δεν κάνουν αυτή κολοτούμπα ότι ήταν μονόδρομος. Γι' αυτό, αυτό γίνεται όλο. Πώ να μην ξεβρακωθεί το... ο Τσίπρα, πώ να μην φανεί ότι ξεβρακώνει το Τσίπρα. Αυτό είναι το πιο σωστό. Ελεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Καλά είναι. Θέλω απλά να ενημερώσω ότι την 5η-4η Ιουνίου μια σειρά από εργατικού αγώνες από τη ΔΟΜΕ μέχρι τους εργαζόμενους της ΕΡΤΡΙΑ καλούν σε διαδήλωση από την Καμάρα το απόγευμα στις 7 με κεντρικό σύνθημα ότι οι εργατικές και κοινωνικέ κοινωνικές μας ανάγκες είναι αδιαπραγμάτευτες. Οπότε κατεβαίνουμε στον δρόμο. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Θέλω να σου πω την εκπομπή, ειδικά τη ραδιοφωνική μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ε, η γη μου, 6 και 10 χρονών, Παντελή και Κωνσταντίνο, είναι πάρα πολύ καλοί ακροατέ σου. Αλλά από μικρά θα βάσω, ναι. Του παίρνω τηλέφωνο, λέω παιδιά, του πάρω τηλέφωνο, του πούμε μια καλημέρα και βλέπω οπότε εκεί πέρα δεν θα μα βρει. Λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι αλήθεια. Το πάντα που κοιμάται 22 ώρε θα του κουρίζει το μου φαντάζεστο να το έχει μάθει Εννοείται. Το οποίο φυσικά υπάρχουν και δύο για εσά, έτσι. Α ναι. Δεν ξέρω να το ξέρει, σα έχουν βάλει ήδη σε δύο που μου έχουν μένα. Και δεν έχω πάρει και δικαιώματα. Έλα μόνο η φαντασία, τι κάνει. Αγαπώ μου, έλα. Χτε το βράδυ έβλεπα Χατζη Νικολάου και επειδή έτσι είχα πάρει την δόση μου, λέω κάτσε να συνεχίσω με με 10 το πρωί και ήθελα να δω το Στρατούλι. Όχι, γιατί να δω το Στρατούλι, παιδί μου, τι έχω πάθει. Α, Δεν αφή. έκανα τίποτα, γιατί να δω το Στρατούλι. Αφού τίποτα ω. Είναι θέμα εθνική αξιοπρέπεια να μην πληρώσουμε τη δόση. Το καταλαβαίνει. Και τον και... μάζεψε μετά ο Τσίπρα, εντάξει. Είπε μια μαγική ένα πιροτέχτημα μετά. Όχι απλά δόση να δώσουμε. Α, μην προπληρώσουμε και τρει ακόμα. Και ρωτάω, μαγ δική αξιοπρέπεια είναι να πλειώσουμε τη δόση άμα έχουμε ή άμα δεν έχουμε ρε. Δηλαδή για να καταλάβω εσύ που είσαι γε, μορφωμένο αγόρι, πες μας λίγο τη σούμα από τη χρωθυνή εκπομπή του Ενίκου ρε. Τι εννοεί. Τη σούμα πε μου λίγο έτσι, τι κατάλαβε. δηλαδή το γενικό ας πούμε, συμπέρασμα. Ότι δεν είναι για να έχει πάνω από δύο γυναίκες εκπομπή, αυτό. Καλά, <laughs> αυτό είναι σίγουρο. Αλλά το άλλο το άκουσες που είπε ο σου. Ποιο? Ο αγαπημένος σου, Άδων, είναι. Μειώσαμε, λέει, τον ένθει και την εισφορά ελεγγύης, λέει. Μειώσαμε τους φόρους. Ποιου φόρους, ρε, αυτούς που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, ε? Δεν θα έπρεπε να υπάρχουνε, σύμφωνα με τους προεκλογικού τους λόγους. Ε, Τώρα είτε, είναι άλλο. Το σύνθεμα, λοιπόν, είναι καινούριο και, καιν, και φτιάχτηκε, νομίζω. Η ελπίδα ήρθε, είδε και απήλθε. <ΣΣΣ>